Σε ζείτε Ελλάδα και Ρωσία Ελλάδα. Ελλάδα και Ρωσία είναι από την Ουκρανία oh, no, Την Κρυμαία δεν είναι πια Ουκρανία Ρωσία είναι κανονική ε, Κάποια από τις πόλεις Το Μέγα χθες το βλέπουμε Ήταν ο Σωτήρης Δανέρης εκεί Και είχε βάλει το μικρόφωνο Και πανηγυρίζαν οι Ρώσοι της Κρυμαίας και έμαθαν ότι είναι Έλληνα εκεί συνάδελφο και φώναξαν το Ζήτω η Ελλάδα ε, αλλά και η Ρωσία έτσι από κάτω. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε. Και ακόμη και εκεί στι πλατείε των πόλεων τη Κρυμαία φωνάζουν όλοι Ζήτω η Ελλάδα. Παντού φωνάζουν Ζήτω η Ελλάδα και η Τρόικα το φώναξε. Και όπω ακούσατε πριν, μάλλον έκλεισε η συμφωνία επιτέλου. Μήνε κράτα γι' αυτό. Και περιμένουμε κατά τι δύο. Μέσα στο μαγκαζίνο θα πέσει ο Πρωθυπουργό, ο Στουρνάρα, κάποιο να ανακοινώσει τα καλά νέα. Και αν τα καλά νέα ότι θα πετάξουν κάτι ψίχουλα στου χαχώριου ψηφοφόρου ενώψη ώψη ευρωεκλογών. Μία φορά δεν θα μπουν σε κανένα μισθό αυτά τα το 70% του πρωτογενού. Πόσο τώρα θα είναι το πρωτογενέ, ώστε να υπολογίσουμε το 70%, και με τι κριτήρια θα πάρει κάποιο αυτά τα ψίχουλα, είναι ένα τεράστιο θέμα. Από εδώ και πέρα θα ασχοληθούμε και με αυτό. Όχι εμεί, η κοινωνία και η πολιτική ζωή του τόπου εμεί έχουμε εδώ τα δικά μα, γιατί μπορεί να έρθουν τα πλεονάσματα. Ορισμένα πράγματα όμω δεν αλλάζουν και όταν ακούμε για δράματα που συμβαίνουν στον τόπο μα, όσο να είναι ω αριστεροί που είμαστε, ω κομμουνιστέ που δεν μπορεί και ο Άδωνη να το ακούσουμε στην πορεία, κάτι νιώθουμε. Γιατί πίσω από όλα αυτά, εκτό όλων των υπολείπων, υπάρχει και μια ευαισθησία. Μάθαμε λοιπόν διαστόματο Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοίδη το δράμα κάποιου που έχει μια εθνική οδό. Ή την έχει φτιάξει, ή την φτιάχνει, ή, εμπά περιπτώσει, τη διαχειρίζεται. 5, 6, τρει είναι αυτοί που το κάνουν αυτό. Εργολάβη, μεγάλο εργολάβη, οι οποίοι δεν παίρνουν και καλά και δεν καταλαβαίνουμε και το λόγο ακριβώ γιατί να έχουν αυτόν τον δρόμο, εφόσον, όπω λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, δεν βάζουν τίποτα στην τσέπη του. Έχω τονίσει επανειλημμένα και θέλω να ξαναπαντήσω στου λαϊκιστές που σκόπιμα διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα ότι τα διόδια. Δεν πηγαίνουν στην τσέπη κανενό. Τα διόδια δεν πηγαίνουν στην τσέπη κανενό. Τα διόδια πηγαίνουν για την κατασκευή του έργου και μόνο. Και όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα. Βεστοέ Τα διόδια δεν πηγαίνουν στην τσέπη κανενό. Κάι δεν η τη Ζαμπούρα. Τα διόδια δεν πηγαίνουν στην τσέπη κανένας. Ζανταρά Εζαμπούρα, e που λέει και το τραγούδι. Πώ το είχα εγώ για άλλη γλώσσα. Εδώ μου στέλνει ένα φίλο ακροατή, ο Κακαού, που είναι στην Τσεχία, ότι είναι τσέχικο το, η εκτέλεση, γιατί είναι κλασικό τραγούδι αυτό. Ε, αν είναι τσέχικο, τσέχικο, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Ακούσαμε εδώ το δράμα όλων των εταιριών. Για να το λέει ο αρμόδιο υπουργό, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Δεν πάνε τα χρήματα που πληρώνουμε και που αυξήθηκαν πρόσφατα, δεν πάνε στην τσέπη. Κανενός. όλοι αυτοί που φαίνονται ως διαχειριστές η νέα δόση, η παλιά οδόση κάτω πάνω τα ωραία ονόματα με τους πολύ ευγενικούς υπαλλήλου πια στα διόδια μάλλον τους πληρώνουν από την τσέπη τους διότι όλα αυτά που δίνουμε και τα 3.95, η αύξηση 60% σε κομβικά, σε κοσμικούς σταθμούς διόδιων όλα αυτά τα χρήματα δεν πάνε σε αυτούς πάνε όμως γενικώ για να γίνουν κάποια έργα είναι πολύ δύσκολη εποχή για μεγάλο εργολάβου. Ε, του συμπαριστάμεθα Που έλεγε και ο κάποτε Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό Παρά να δώσουμε και από αυτό το μετερίζει Τη συμπαράστασή μας Συνεπώς τα διόδια δεν αφορούν Κανέναν παραχωρησίουχο Δεν αφορούν καμιά εταιρεία Δεν αφορούν κανέναν εργολάβο Τα διόδια αφορούν τα έργα της Ελλάδας Τα οποία πληρώνουμε αυτοί Οι οποίοι κάνουμε χρήση των αυτοκινητοδρόμων σάμ <Τι> σάμ Ξέρετε τι, με ενοχλεί η κατεστημένη αντίληψη. Συνεπώ τα διόδια δεν αφορούν κανέναν παραχωρησίουχο, δεν αφορούν καμιά εταιρεία, δεν αφορούν κανέναν εργολάβο. Βέβαια. Όριστε, το λέει καθαρό άνθρωπο άνθρωπος και όφωσε το λέει ο Ξεχοήτης, κρατάμε αυτή την άποψη, δεν έχει ακουστεί καμία άλλη άποψη σε αυτόν τον τόπο. Δεν ζούμε εμεί εδώ, δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Αν είναι αυτός ο υπουργό ο οποίο. Είναι πολύ άνετο όταν μπαίνουν αυξήσει στα διόδια, όταν πρέπει μετά να το δικαιολογήσει. Με την ίδια άνεση, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, γιατί εκεί δίνει και εξετάσει προ κάποιου, και σίγουρα αυτή δεν είναι η ψηφοφόρη ο ελληνικό λαό. Λέει ότι τα χρήματα που πληρώνουμε όλοι δεν πάνε στου παρασ... παραχώρησιμου ή στου εργολάβου. Το ανέκδοτο των ημέρων. Το είπε ο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Πολιτικά πάντα, σε αυτά παραμένουμε. Και κοινωνικά έχει θέμα το άδονη με του κομμουνιστέ. Αυτό δεν είναι νέο. Απλά. Βρήκε το κατάλληλο ρήμα και συνέστημα για να περιγράψει πώς ακριβώς νιώθει. <Τελεύθερο> πρέπει να <Τελεύθερο> σας πω, έτσι όπως το ακούω, πολύ βαριά <Τελεύθε> κουβέντα για έναν υπουργό να λέει ότι <Τιό>? συχαίνομαι τους αριστερούς. Εγώ δεν είπα τους αριστερούς, είπα τους κομμουνιστές. Συχαίνομαι τους κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές... <Τελεύθερο, παθανώς> Έχουμε ένα <Τελεύθερο> κομμουνιστικό κόμμα στο ελληνικό κοινοβούλιο. <Τελεύθερο> συχαίνεστε όλοι τους κομμουνιστές. να το Συμπαν Να λέει ότι συχνά με του αριστερού. Μια χαρά, Τι τυμητικό ακούγεται αυτό. Νομίζω είναι από τι καλύτερε διατυπώσεις και κατηγορίες που μπορεί να αποδώσει κάποιο όταν γιατί έχει μεγάλη σημασία και ποιο λέει αυτό που ε, λέει. Αλλά σε όλα αυτά έρχεται η δυνατή φωνή των φιλοσόφων, των σκεπτόμενων ανθρώπων αυτού του τόπου, των συγγραφέων. Ε, πολλοί από αυτού βγαίνουν μόνο στο Μέγκα, πρωινά Σαββατοκύριακο, όπω είναι ο κύριο Τέλειο Ράμφος, φιλόσοφο, συγγραφέα, έτσι ακριβώ είναι ο τίτλο από κάτω όταν μιλάει. Ε, για άλλη μια φορά, μια φορά το μήνα βγαίνει και στο Σαββατοκύριακο, λέει αυτά που είναι να πει, πολύ ωραία, με σοβαρό τρόπο, πάντα τεκμηριωμένο. Και όπω συμβαίνει συνήθω για να βγαίνει και στο συγκεκριμένο. Κανάλι, ένα συγγραφέα ή φιλόσοφο για να ξεδιπλώσει τι σκέψει του για όλα αυτά που γίνονται, όλοι αυτοί που βγαίνουν εκεί δεν έχουν να πούνε κακό για την κυβέρνηση. Το ακριβώ αντίθετο. Είναι αυτοί οι φιλόσοφοι του καιρού μα και οι άνθρωποι που σκέφτονται, οι πολύ σοβαροί κατά τα άλλα, που έχουν να πούνε μόνο καλά λόγια για την κυβέρνηση Σαμαρά και τι προηγούμενε. Νομίζω ότι το κυβερνητικό σχήμα έχει προσφέρει πάρα πολλά. Φέβαια. Έχει βγάλει από την πολύ κρίσιμη φάση. Μας γλίτωσε η από, από τον όλεθρο. Μας το, πήραν το, τον το, Ντόμσεν λαλούμ λαλούμ λαλούμ. Την Τρόικα μας πήραν ζουμπριαλαρό. Ξέρετε τι με ενοχλεί κατεστημένη αντίληψη. Χτες, πριν πάμε στα υπόλοιπα και ακούμε την τώρα που την ενοχλεί κατεστημένη αντίληψη, νομίζω και σε αυτό συμφωνούμε όλοι, σήμερα είμαστε νοτικοί χτες δώσαμε σε τρεις ακροατές Θεσσαλονικίους την ευκαιρία να πάνε να παρακολουθήσουν ένα ντοκιμαντέρ στην αποθήκη Δέλτα, αν δεν κάνω λάθος δημιουργήθηκε ένα μπέρδεμα εκεί με, όταν πήγαν οι άνθρωποι δεν είχαν τα... Οι αυτοί που είναι στην πύλη εκεί στην είσοδο δεν είχαν τα ονόματα ή τα είχαν αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξε ένα μπέρδεμα. Επειδή όμως εμείς δεν έχουμε τα τηλέφωνα για να επικοινωνήσουμε αυτού τους τρεις νομίζω κάποιοι πέρασαν αλλά δεν πέρασε ένας. Έστω αυτό ο ένας έχουμε τη δυνατότητα να του ξαναδώσουμε ε, πλέον να πάει με ελεύθερη είσοδο αρκεί να πάρει τηλέφωνο για να δούμε ποιο είναι ή και εσείς οι άλλοι δύο που... Όσω μπήκατε, πάρετε τηλέφωνο οι τρει που χθε ανακοινώσαμε τα ονόματα να μα πείτε έξω στο 211 200 αν έχετε πάει κανονικά. Και όσοι δεν έχετε πάει, θα μπορέσετε να. Ο κύριο Ρομπή ήταν, ναι, ο κύριο που δεν πήγε, ο κύριο Ρομπή λοιπόν. Α πάρει τηλέφωνο, αν ακούει, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να λύσουμε και αυτό το θέμα. Ε, συγγνώμη, ζητάμε εμεί εδώ για την όποια παρεξήγηση, αν έγινε παρεξήγηση και αν ευθυνόμαστε εμεί. Για όλο αυτό, γιατί υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να ευθύνατε και εκεί στην πύλη. Γίνονται αυτέ οι παρεξηγήσει, αυτά τα λάθη. Άλλωστε, εκεί είναι Θεσσαλονίκη και έχουν άλλου ρυθμού από του δικού μα. Σε όλη την Ελλάδα όμω, ένα ορμητικό ποτάμι κυκλοφορεί. Κινείται, κινείται το ποτάμι, τι να κυκλοφορήσει. Υποτίθεται θα κυκλοφορήσουν πάνω του βάρκε, Κανό ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο που να μπορεί να σταθεί πάνω στο ποτάμι. Ακούμε κι εμεί το Σταύρο Θεωδωράκη, ακούμε όλου του ποταμιού. Να σα πω την αλήθεια, θα το θέλαμε πολύ, αλλά κάτι καινούριο δεν έχουμε ακούσει. Όλα όσα λένε αυτά που λένε και οι υπόλοιποι με διάφορου τρόπου, ούτε καν με νέο τρόπο δεν λέγονται. Πολλοί θα θέλαμε πραγματικά να ακούσουμε το καινούριο, αλλά δεν το βρήκαμε ούτε εκεί. Ένα απλό παράδειγμα από τον ίδιο τον Σταύρο Θοδωράκη. Θα ακούσετε κάτι που το έχει πει και ο Στουρνάρα και ο Σαμαρά και ο Βενιζέλος Εάν με ρωτά αν έπρεπε να υπάρξει μνημόνιο, είμαι πάρα πολύ σαφή. Η Ελλάδα είχε ένα πρόβλημα όταν ξεκίνησε η κρίση που δεν μπορούσε να το λύσει μόνη τη. Η Ελλάδα είχε ένα πρόβλημα Μας πήραν τον Ντόμψεν λαλούμ λαλούμ λαλούμ Την Τρόικα μας πήραν ζούμπρια λαρό Η Ελλάδα είχε ένα πρόβλημα Όταν ξεκίνησε η κρίση Που δεν μπορούσε να το λύσει μόνη της Τώρα Τι σημαίνει η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα, Πώ παρουσιάστηκε το πρόβλημα ε, μέσα στην κρίση, Πώ ήρθε η κρίση, Ένα πρόβλημα που δεν μπορούσε να το λύσει μόνη τη. Όλα αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Αφενό, Έχει μια αξία να μα εξηγήσει και κάποιο για να καταλάβουμε τι ακριβώ πρεσβεύει, Τι σημαίνουν όλα αυτά. Πώ ήρθε το πρόβλημα στα καλά καθούμενα. Γιατί και η Πορτογαλία έχει ένα πρόβλημα. Και η Ισπανία έχει ένα πρόβλημα. η Ιρλανδία έχει ένα πρόβλημα. Εδώ και η Ολλανδία έχει πρόβλημα. Και η Γερμανία έχει πρόβλημα. Αλλά. Δεν τα ακούσαμε, θα περιμένουμε έτσι κι αλλιώ, Εδώ τους ακούμε όλους κάθε μέρα Και κάποιους από αυτούς μοιραζόμαστε και με εσά Για να έχουμε να λέμε Ο Άδωνης λοιπόν συχαίνεται τους κομμουνιστές Πολύ ενθαρρυντικό αυτό και πολύ καλό Μόνο καλό το λες Γιατί όμως συχαίνεται τους κομμουνιστές Γιατί είναι ένας πραγματικός δεξιός λοιπόν... Είναι δεξιό. και δεν το ντρέμουμε καθόλου για αυτό Τι ορίζει τον δεξιό Είναι ο άνθρωπο ο, ο, ο, ο, ο οποίο σέβεται την παράδοση. του το κατσιγι. Το αρέστω τρύπτιχο, και δεν τρέπεται γι' αυτό δεν το θεωρεί χουντικό Είναι αυτό ο οποίο ακούει Εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται. Glare, συγκινείται Είναι αυτός ο οποίος βλέπει πράγματα με την ελληνική ιστορία και θαυμάζει και θέλει να τα περάσει στα παιδιά του. Ωρε Εδώ είμαι καπετά και όλε! Τούτα το πράγμα! Ω πότε να τραβάει έτσι! Είναι αυτός ο οποίος έβεται τις παδοσιακέ αξίε αυτού του τόπου. Η Μάσα η ρεμούλα για να φάνει αυτή και η πλούκα του. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δεν νομίζει ότι ο, μοντερ, ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρίσουμε κάθε το ελληνικό για να γίνουμε, ξέρω εγώ, Αυτό είναι ο δεξιότητε. Οπότε όταν είσαι όλα αυτά. Συχαίνεστε του κομμουνιστέ, είναι πολύ λογικό. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Το τηλέφωνο το είπαμε και πριν, ισχύει για όλου πλέον. 211 200 όχι μόνο για του Θεσσαλονίκη. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στοunto:papike.lfm.gr. Και όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλκενό, το μήνυμά του και αποστολή στο 5400. Νίκο Σαπρανίτη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και επειδή βλέπω ότι σα αρέσει και εσά ο κυρίω όταν κάνει διαπιστώσει με τι οποίε συμφωνούμε όλοι, ταυτιζόμαστε όμω όλοι. Θα ακούσουμε πάλι την γνώμη που έχει για τον Πρωθυπουργό της χώρας και κυρίως σε, μια, σε ένα κομβικό ζήτημα γιατί συνδυάζεται αυτό με την σιχασιά που νιώθει για τους κομμουνιστές. Άρθρο 3. Έλα λίγο εδώ. Δικαίωμα σύνταξε το Δημόσιο Αμείο Καρδιετάξιο Αθροτάδε έχουν όσοι, είσαν, όσοι είχαν ενταχθεί σε αντάρτικες ομάδες ή οργανώσεις του άρθρου 9 του νόμου Τάδε ή στο Δημοκρατικό Στρατό και κατέστησαν Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Και παρακάτω λέει και οι χείρε του και τα ορφανά του και τα λοιπά. Έτσι. Δηλαδή, χιλιάδε άνθρωποι οι οποίοι δήλωσαν ότι ήσαν μέλη του Δημοκρατικού Στρατού και ότι πολέμησαν για τα ιδεώδη του Δημοκρατικού Στρατού πήραν σύνταξη από το ελληνικό κράτο. Ποιοι απεφάσισαν αυτή τη σύνταξη. Για να δούμε λίγο τις υπογραφές. τι υπογραφέ. Οι υπογραφέ μου σημασία στην ιστορία. Πάνε με λίγο τι υπογραφέ. Βέβαια, Το βελάκι δεν παιδί μην τρέπεσαι. Μην είσαι ένα πολύ. Οι Οικονομικών Αντώνη Α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 Ζήντα Ελλάδα, ζήντα Ελλάδα, Ξέρετε τι, με ενοχλεί η κατεστημένη εντύληψη. Σόπασε κυρά Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Μας πήρανε τον Ντόμσελ λαλούμ λαλούμ λαλούμ. Την Τρόικα μας πήραν Zoom πήρε ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας πήρε το ΙΤΡΑΧΜΗ. Πρέπει να σας πω, έτσι όπως το ακούω, πολύ βαριά κουβέντα για έναν Υπουργό να λέει ότι συχαίνομαι τους αριστερούς. Δεν είπα τους αριστερούς, είπα τους κομμούς Τα διόδια δεν πηγαίνουν στην τσέπη κανένας. Τα διόδια πηγαίνουν για την κατασκευή του έργου και μόνο. Συνεπώς, τα διόδια δεν αφορούν κανέναν παραχωρησίουχο, δεν αφορούν καμιά εταιρεία, δεν αφορούν κανέναν εργολάβο. Φέβαια. Τα διόδια δεν πηγαίνουν στην τσέπη κανένας. Τα διόδια πηγαίνουν για την κατασκευή του έργου και μόνο. Συνεπώ, τα διόδια δεν αφορούν κανέναν παραχωρησίουχο, καμιά εταιρεία, δεν αφορούν κανέναν εργολάβο. Βέβαια. Πολύ δύσκολη ζωή για εργολάβου γιατί δεν βάζουν τίποτα στην τσέπη του. Όλα αυτά που πληρώνουμε δεν πάνε εκεί, πάνε στα έργα. Γίνονται τα έργα με τα διόδια, ναι, και αυτοί οι έρμοι κάθονται εκεί, έχουν ένα δρόμο, τον διαχειρίζονται, εισπράτττουνε, πληρώνουν του εργαζόμενου χωρί να βάζουν τίποτα στην τσέπη. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Όντω δεν υπάρχει καπιταλισμό στην Ελλάδα. Δεν λειτουργούν οι κανόνε. Κάτι πρέπει να γίνωστε και αυτοί οι έρμοι κάτι να βάζουν στην τσέπη. Κρίμα είναι. Τόσο κόπο και τέτοια αγωνία εντωμεταξύ για να πάρουν του δρόμου ενώ δεν βάζουν και τίποτα στην τσέπη, σύμφωνα πάντα με τη λογική. Κρυσοχό, το Δημαρχείο τη Αθήνα είναι υποκατάληψη. Αν έχετε δει τα πλάνα, ο Καμίνη θα είναι χάλια ψυχολογικά. Διότι η νομιμότητα έχει διαταραχθεί για άλλη μια φορά. Και Σύμφωνα με τον Καμίνη δεν πρέπει να διαταράσει την νομιμότητα. Κάνει τα πάντα για αυτήν, όπως έχουμε δει. Είναι και ακομμάτιστος, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Είναι μέσα σχολικοί φύλακες, καθηγητές, καθαρίστριε. Θα ακούσουμε έναν από τους καθηγητές που το Σάββατο χάνουν τη δουλειά τους, απολύονται δηλαδή, από την τεχνική εκπαίδευση. 2.100, αν δεν κάνω λάθο είναι αυτοί που σταματάνε ξαφνικά το Σάββατο. Τον κύριο Νίκο Γκικάκι. Ε, σε τρεις μέρες απολυόμαστε, η υποκρισία περισσεύει, ο εμπεγμός έχει φτάσει στα όρια του και χθε ακόμα ο κύριος Αρβανιτόπουλος μας είχε πει ότι μετά από συνάντηση με τον Σαμαρά θα μας δεχόταν δεν μας δέχτηκε ποτέ την ολμέ και την προσωπία των καθηγητών. Είμαστε λοιπόν σήμερα σε μια συμβολική κατάληψη στο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμα Θηναίων σχολικοί φύλακες, καθηγητές, καθαρίστρες, δημοτικές, νομικοί γιατί εμείς και οι σχολικοί φύλακες απολυόμαστε το ερχόμενο Σάββατο. Θέλω λοιπόν να πω σε εκπροσώπου τη συγκυβέρνηση κατεβήκανε με τέτοιο πρόγραμμα, έχουν πάρει τέτοια αξιοδότηση από τον ελληνικό λαό για να προχωρήσουν στι απολύσει. Μα κοροϊδεύσαν, μα καροϊδεύουν 8 μήνε τώρα ότι θα τακτοποιηθούμε. Οι άνθρωποι είναι εκεί, καλούν και σε συμπαράσταση άλλου φορεί. Θα κάτσουν νομίζω όλη τη μέρα, ίσως και αύριο. Διάβαζαν νωρίτερα στο Twitter. Ε, Θυμόμαστε όλοι το Χαστούκι τη Ιλιάνα Κανέλη από τον Κασιδιάρη. Έχει βγει, αν δεν το ξέρετε, και στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη. Προβάλλεται και εκεί. Ένα ντοκιμαντέρ που γυρίζεται κάνα χρόνο, ίσω και παραπάνω, παραπάνω, σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Γκέλ που έχει κάνει στην ελληνική κοινωνία και όλα τα υπόλοιπα. Δεν το έχουμε δει το ντοκιμαντέρ. Απλά διαβάζουμε στη, στη live ο χτες, Ο Άρη Δημοκίδη γράφει μια κριτική για αυτό το ντοκιμαντέρ. Και έχει μια πολύ ιδιαίτερη παράγραφο που μα προκαλεί πολλά ερωτηματικά και εντύπωση τεράστια σχετικά με αυτό το γεγονό. Το σκηνικό είναι το εξή: Είναι ο Αλέξι όρθιο, σε μια οθόνη και βλέπει το χαστούκι του Κασιδιάρη προ τη Γιάννα Κανέλη. Αυτή την εικόνα την έχουμε χρησιμοποιήσει και εμεί στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, και αμέσω μετά, μόλι το, που το βλέπει αυτό, γυρίζει ο Αλέξι Τσίπρα και λέει: Αυτό είναι ψυχασθενή, εννοώντα τον. Ε, Η Λία Κασιδιάρη, μάλιστα, εμεί είχαμε βάλει τον εαυτό του στην τηλεόραση να λέει ότι θα βγούμε από το μνημόνιο και καπάκι γύριζε ο Τσίπρας και έλεγε αυτό είναι ψυχασθενής, Ω άτιρα και καλά, τάχα μου. Ε, από τον Άρη Δημοκίδη μαθαίνουμε τι ακολουθεί, γιατί αυτό το είχαμε κλέψει εμεί από το τρέλερ. Ο ίδιο έχει δει το ντοκιμαντέρ και γράφει στη live χτε. Με το που ολοκληρώνεται το επεισόδιο και η Κανέλη έχει φάει τα χαστούκια, ο Τσίπρα γελάει δυνατά και λέει: Σηκώθηκε η άλλη πρώτη όμω. Ε, ενώντα την Κανέλη. Αυτά που σα διαβάζουν από το κείμενο του Δημοκίδη και συνεχίζει δεν είναι η καλύτερη αντίδραση που θα μπορούσε να καταγραφεί on camera. Το να βλέπεις μια βιοπραγία και να γελάς και να τονίζεις κιόλα ότι κανένα Κανέλη έκανε πρώτη κίνηση εναντίον του Κασιδιάρη δεν ήταν αυτό που θα περίμενα ή όμω όμως ότι ήταν από το σοκ και την αμηχανία και την έκπληξη του Τσίπρα, του Τσίπρα και τα λοιπά και τα λοιπά Θα δούμε το πλήρε κείμενο, το κομμάτι ολόκληρο, και αν το έχει πει αυτό, φαντάζομαι δεν φαντάζομαι να λέει ψέματα. Να ρίχνει δηλαδή ευθύνε ο Αλέξη Τσίπρα στην Κανέλη που σηκώθηκε. Αν θυμόσαστε να υπερασπιστεί, επειδή ο Κασιδιάρη ξερίξει νωρίτερα το νερό στην Δούρου, είναι ιδιαίτερο σοβαρό. Να κατηγορείς κάποιον που σηκώθηκε να υπερασπιστεί και μάλιστα αυθόρμητο όπω σηκώθηκε εκείνη τη στιγμή η Λιάννη Κανέλη. Περιμένουν να δούμε το κανονικό, φαντάζομαι θα, το, θα κυκλοφορήσει για να έχουμε πιο τεκμηριωμένη. Γνώμη, απλά αναφέρθηκα τώρα σε κάποιον που έχει δει το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Μετά από όλα αυτά, Λαός. Έλα Αποστολή, τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά, να είσαι πορεία. Φαντάζεσαι και δύο γη του Άδωνη να πάνε να γραφτούν στην στο μέλλον. Που να γραφτούνε? Να πάνε να γραφτούνε σε καμιά κνέση. Σε... Θα του αφαλοκόψει, παιδί μου. Όποτε έχει να γίνει. Το... Άσε που ο Άδωνη τώρα λέει κομμουνιστέ, δεν εννοεί του κνήτε. Ε, καλά, όλου εννοεί. Συριζέους. Εννοεί του ηριζαίου. Εννοεί, ναι. Όλοι, όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπο. Έχει μείνει λίγο πίσω, αλλά, εντάξει. Τι περίμενε, κάτι άλλο. Όχι, γιατί εσύ δεν περίμενε τίποτα. Σκέψω από ποιο κόμμα προέρχεται ο Άδωνη. Επιδίδα... Ο οποίο Άδωνη μιλάει και για δημοκρατία. Ο Άδωνη που προέρχεται από τον Καρατζαφέρη, που παρακαλούσε του Χρυσαυγίδε να συνεργαστούν μαζί και του βασιλικού όλου. Η Χρυσή Αυγή, η οποία έχει πρωταγωνιστές του αγώνα, η ΕΠΕΝ, η Βασιλική, αυτοί δεν χρειάζονται. Ελάτε εδώ σε αυτή τη νέα ελπίδα που μα λένε. Που είμαστε σαφώ η Νέα Δημοκρατία. Αλλά και εσά δεν σα πετάμε. Έλα, Παλούρδος. Έλα, φίλος. Διαβατήριο έχουμε. Διαβατήριο. Ναι. Πού πάμε, Κρυμαία. Όχι. Λον... Κουάλα Λούμπουρ, πού πάμε, Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Λονδίνο θα πάμε, ρε. Τι έχει, Έδωσε διάλεξη ο Άδωνη και δεν είχε μάθει. Ε, τώρα το χάσαμε, ρε φιλό. Δεν το προλάβαμε. Ναι, έπρεπε, ρε φιλέ. Αλλά δεν θα είχε γίνει τίποτα αν είχε κάνει τι μήνυση ο Δέβια. Θα του πήγαινε να. Αυτό ναι, είναι αλήθεια. Εμένα μ' άρεσε η ατάκα που είπε ο Άδωνη στο πρωί του Χατζη Νικολάου ότι γιατί δεν του λέει ο δημοσιογράφο ένα καλό και του λέει μόνο τα κακά. Αυτό μου άρεσε. Ένα καλό, λέει δεν έχετε να πείτε. Βέβαια το πει λογικό είναι. Έχει συνηθίσει, εκεί που συνηθ Μέγκα και στα Skype που τον κολογλύφουνε και του λένε τα καλά Ε, δεν το πιστεύω Σου λέει δεν γίνεται τώρα να πάω κάπου να μου κάνουν κριτική Τι, τι διάλο, τι γίνεται Δε, φίλε, όταν... Δε άπου με τα καλά, είναι άνισο Όταν πηγαίνεις στο Μέγκα, τους λέει και τους διορθώνει Ξέχασες να μου κάνεις εκείνη την ερώτηση Σωστό, άλλα είχαμε συμφωνήσει Έτσι ακριβώς, δεν μου λες και με το ποτάμι Τι έγινε, πώς πήγε εξέσου το... Τελικά γυρίζει πίσω, τελικά το ποτάμι γυρίζει πίσω. Γυρίζει πίσω. πίσω. γυ Κοίταξε να δει, του Γεωργιάδη το μυαλό είναι κομμουνιστικό. Τι έχει ο Γεωργιάδη, μόλι ενημερώθηκα, Ότι, τι έχει. Το κεφάλι, το μυαλό. Κεφάλι να λε. Το κεφ... κεφάλι έχει, το βλέπω. Ε, τι το... μου λε, μυαλό, αυτά είναι τα κρυφά. Είναι τι κρύβεται μέσα. Δεν ξέρω αν κρύβεται κάτι μέσα. Έχω αποδείξει. Να μου λε γι' αυτό που βλέπω. Το κεφάλι του, ναι. Το λοιπόν, ο τράγκα κομμουνιστή, οι φοιτητέ κομμουνιστέ, δύο εκατομμύρια ψήφισαν σύλια κομμουνιστέ. Αυτό ο κερατέ σε το λαό. Αυτό να φανταστε θα περιμένει ότι θα κυβερνήσει ο Τσίπρα και θα έρθει ο κομμουνισμό. Έχει τον Τζίπραζε ο Κουμιστή. Έ, και να πάει με κάτι με το τον Τζίπλα και αυτό. Είναι άσκετο ή επικίνδυνο. Ή και τα δύο. Διάλυσε το λαό, στο, εδιάλυσε το πασό τώρα για αλήσει και τη νέα δημοκρατία. Ποιο μου άδειο. Ότι το πασό και το λαό ήταν στην παράκτη μένα, αμέ και το διέλυζε ο άδονη. Σέστηκε από τα λόγια. Ότι τελειώ δεν διελώσει. Να φύγει να πάει στην Αμερική ο Αλήδη. Ο άνθρωπο. Τι να κάνει στην Αμερική, να μιλάει αυτά τα αγγλικά, που πει να μιλήσει στο Λονδίνο. Ο Ρεζί θα γίνει. Δεν ξέρει γιατί έβαλε ο μαρά στο Μητσοτά και το. Και μετά και τον Τζιπρο, ότι μιλάει και Τίπρας. Ο Άδωνη θα πάει στην Αμερική και ο Μιτσοτάκη θα έχει έτοιμη τράπεζα τη Ευρώπη να πάει. Γι' αυτό τη έβαλε. Ο πατέρα ο Μιτσοτάκη, τι διάλογο, πόσα χρόνια σκοπεύει να ζήσει ακόμα. Ε, ξέρω ότι κάνει και πρόεδρο τώρα, στα, στα χίλια μου. Απ' κάνει πρόεδρο. Ναι, πρέπει να γίνει, φίλε. Ε, βέβαια, είναι αμαρτία να μην βγει. Έλα, γεια. Δεν μου αυτό ο Αβραμόπουλο. Όποιο υπουργείο έχει μάσα είναι μέσα, τώρα είναι στα και κανεί. Ναι, δε λέει... αυτό δεν το ξέρω τώρα. Δεν, δεν ξέρω τώρα να έχουμε με... στοιχεία να μιλάμε για μάσα. Αλλά πάντω, αν κάτι χρειαζόμαστε σε αυτή την περίοδο, ήταν καινούρια υποβρύχια. Ναι, αμέ. Α... Είχαμε και εκείνο το στραπάτσο με εκείνο το υποβρύχιο που είχε πάρει ο Βενιζέλο που έγαιρνε. Ναι. Κάπω έπρεπε να αντικατασταθεί. αυτό βρωμό... Τι θα γίνει, δηλαδή. Θε να κάνει μια υποβρύχια βόλτα. Μια κρουαζιέρα. Ναι, τάχι... Από κάτω. Να μην έχουμε ένα σωστό. Ναι, αμέ, να βλέπει από κάτω τον πατώ τη mm. Άσε που εσύ έφαγε το πλεόνασμα θα το πάρει στην τσέπη. Το πλέον έγινε υποβρύχιο. Όλο πολύ ο Κυριέλα Λέ, που λέω Τώρα αγαπούσαν και οι και λένε και το γίνα στο κρεβάτι και το βγάζουμε. Επίση, μαλάκα <ΚΚ> σαμαρά. Μην απαντήσει. Όλοι πήραν εξοπλιστικά. Αυτό στη δύο χρόνια κυβέρνηση να μην έχουν πάρει ένα εξοπλιστικό κάτι, να μην ταξιοποιηθούν οι άνθρωποι. Το άλλο το Υπουργείο Υγεία 16 εκατομμύρια βόλια λέξει που επιδίκανε. Τα υποβρύχια αυτά θα τα πάρουμε έτοιμα ή θα μα στείλουν τα σίδερα και θα πρέπει να τα κατασκευάσουμε εδώ πέρα να τα συναρμολογήσουμε. Λέα, να κάνω κανδιαγωνισμό να το δώσω στον Πόμπλο να πάρει και αυτό το έργο. Ναι, να Είναι τα δουλάκια. Πρέπει να σα πω, έτσι όπως το ακούω, πολύ βαριά ναι. κουβέντα για έναν υπουργό να λέει ότι Ποιο? συχαίνομαι του αριστερού. Δεν είπα του αριστερού, Καλό είναι να υπάρχει και διευκρίνηση. Απαραίτητη. Χθε βράδυ στον Ενικό ήταν ο Μιχελογιανάκη από τη μία. πιο είναι ο Μιχελογιανάκη. Ο Μιχελογιανάκη είναι ο Μιχελογιανάκη. Μορφή του κινήματο. Ήταν στο Πασόκ, τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής και απέναντι του μια απολυμένη. Είμαι. δούλευα μάλλον στο ΙΠΕΚ 30 χρόνια. Μετά από 30 χρόνια, 31, πήγα σε διαθεσιμότητα. Ζω μόνη μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Το Μάιο απολύομαι. Αυτή είναι η πολιτική που έχετε όλοι, που υπάρχει αυτή τη χώρα μα. Είμαι 54 χρονών, δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη. Θέλω ακόμα ένα χρόνο για να βγω. Έχω δάνεια και δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω ένα παιδί το έχω στείλει στο εξωτερικό, δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω τι να κάνω και είμαι σε απόγνωση. Εγώ τι πρέπει να κάνω. Γιατί να σα ψηφίσω. Πετε μου γιατί. Αυτό θέλω να μου πείτε. Γιατί Εσύ. έχω χάσει τον προσανατολισμό μου. Έχω χάσει την πίστη μου πολιτικό σύστημα γενικότερα. Εσύ. Ακούω διάφορα, λέτε, λέτε. Πετε μου, τι θα κάνω εγώ. Στου δρόμου και να ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα άλλο. <χαι> Όχι κυρία μου, τι θα κάνατε στη θέση μου εσεί. <χαι> και στον δρόμο πήγα. Στου δρόμου και να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ. στον δρόμο πήγα, αλλά Μακάρα, τίποτα δεν έγινε. Και Έδωσε την απάντηση ο βουλευτή στου δρόμου και να ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έμεινε όμω μόνο εκεί, διότι και λιμάνι θα σα φτιάξουμε. Στου δρόμου και ΣΥΡΙΖΑ. Μα γιατί τη λε ψέματα τώρα. Εσύ εμπλατεύεται να πονεί ότι προσλάβει αύριο. Ασφαλώ. Όλου. δεν θα μείνει κανείς, θα τους προσλάβουμε όλους, το είπε με το ασφαλώς αυτό και το κριτικό Αξάν και αμέσως μετά, γιατί αυτά δεν ήταν τίποτα, αρχίζει και αναλύει πώς ακριβώς θα λυθούν τα προβλήματα όταν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια αυτά τα λέει ο Μιχαιολογιαννάκης με δεδομένη την ανεξαρτησία που έχει ο καθένας εκεί και λέει ό,τι θέλει και ό,τι του κατέβει ε, και επίσημη γραμμή δεν απέχει βέβαια. Ο κύριο Μιχελογιανάκη, με, με μια πρόχειρη έτσι πρόσθεση, ό,τι προλάβουμε και ό,τι ακούμε, γιατί μιλάνε κάποια στιγμή και όλοι μαζί, εκατόδη εκατομμύρια τα μάζεψε μέσα σε ένα μόνο λεπτό. Ελάτε το όνομά σα. ένα λεπτό στην κοπέλα μόνο, γιατί οφείλω να μην φύγουμε από εκεί. Εμεί, κοπελιά, ο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που μπορούμε να σπούμε είναι ότι σίγουρα τα 9 δι του Ράχεμπαχ από την απώλεια του ΦΠΑ ο ίδιο ομολόγησε. Εμεί αυτά τα 9 δι θα τα προσφέρομαι τα δύο δίς που δώσανε σε πετρελιάδες και θα το δεις μέρες δεν θα τα δώσουμε εμείς 11. τα θαλασσοδάνια στα κόμματα όπως τα παίρνουν εμείς αυτά τα πράγματα δεν θα τα κάνουμε τα 50 δις σε τράπεζες που δώσανε και εμείς δεν θα τα δίνουμε 69. τη φοροδιαφυγή που οι ίδιοι τη λένε 10 δις θα προσέξουμε 90. και θα την παλέψουμε 100. τα καρτέλ τα 3 δις που είναι στα κάψημα που 100. μπορεί 100. να είναι και 6 και 7 ή καπνό ή στο παρεμπόριο τα 6 18. ή του τζόγου τα 7 δις έτσι <laughs> θα <laughs> <τα> λένε <laughs> <laughs> θα τα πατάξουμε Κύριε σε δομιουργικές <laughs> συναλλαγές Μαζέψατε θα τις πατάξουμε θα τις πατάξουμε και τις προπίσεις Όλε αυτέ τι βίβλε κατά 54.000 άτομα στην Ελβετία έχουν προ... ελέγξει δύο. Και από τι 10.000 που έχουν ελέγξει οι εμεί θα τι ελέγξουμε. Ποτέ... Όλα μαζί θα γίνουν. Μέσα σε ένα λεπτό λύθηκαν όλα τα α, θέματα. Κωμικό, ο καλύτερο νομίζω, να τη σάτυρα. Ποτέ δεν πεθαίνει. Υπάρχει εκεί που δεν το περιμένει κανεί. Τώρα που άκουσα Λεωνίδα Γεωργιά, θυμίστηκα ένα γρήγορο ανακτοτάκι. Τι κοινό έχει Άδονη. Ο Άδωνης και ο Λονίτας Γεωργιάδης Έχουν μαλα*** καδερφό Ε, παιδιά έχουμε και εμείς Twitter Εντάξει μωρέ, στα... Ο Άδωνη έχει δίκιο. Ο Πασό η Νέα Δημοκρατία είναι κλέφτε και απαρτεώνε και τέτοιοι. Ο Άδωνη τώρα που πήγε η Νέα Δημοκρατία, τι είναι ψεύτη ή κλέφτη. Δεν σημαίνει ότι όποιο πάει εκεί είναι κλέφτη ή ψεύτη. Υπάρχουν και, και αμόλυντοι. Ποιο είναι αυτό. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Είπα ότι μπορεί να υπάρχει κάπου. Τέλο πάντων, θα μι... μιλήσω εγώ για τον Άδωνη. Είμαι εγώ άξιο. Δεν τον έχω ψηφίσει καν. Α, καλά. Α, εντάξει, α πούμε. Ε, είπε κιόλα ότι θα έρθουν οι κομμουνιστέ και θα παίρνουν τα σπίτια και αυτά και να κάνουν και τέλο. Ναι, και είπα να του προλάβουνε. Γιατί το... σου λέει τώρα τι π που... Οι κομμουνιστές, Εμείς τόσο πρέπει... χρόνια λαμόγια. Εμείς πρέπει να φυβήσουμε κομμουνιστές για να πάρουμε... Περίμενον όταν λέμε κομμουνιστές τι εννοούμε. Κάτι Άδωνε. μπερδέψαμε. Αυτό που λέει ο Άδωνης κομμουνιστές ή τι είναι στα αλήθεια κομμουνιστής. Κοίτασε, ψυχολόγο θέλει ο άνθρωπο. Ναι, ναι. Ε, δεν νομίζω ότι θα κάνει δουλειά. Δεν Μια μπορούμε... ρόμπα κατευθείαν από αυτέ που δεν είναι πίσω. Τέλος. Έχω να σου όλοι οι Ευρωπαίοι να βάλουν φρενοβλαβή στη θέση του Υπουργείου Γία. Γιατί όχι. Α, Είναι πιθανό, δηλαδή. Μια και τόπε, ο Άδωνη έχει μάνα. Όχι. Δεν μπορεί. <laughs> Ποιο ήξερε ότι πήγε ο άδονισ να μιλήσει στο Imperial. Ε, και έκατσε τώρα και τα τύχει διαωδεμένη τύχει να κάτσε να του ζητήσω και συνέντευξη στο CNBC. Κίνα κολοφαρεία. Μπορούμε. Του κλείνει κάποιο εμφανήσει λάυμα. Όχι, όχι. Είσαι είσαι πίσω. Πάντα είμαι είστε. πίσω. Τι αν μπροστά μα. Κασή μου να βαστά εγώ το τίπο. Πίσω είμαι. Πίσω είσαι ο άδονηνο. Αν είσαι twitter μπορεί να μανατζάρει μόνο του τον εαυτό του. Αφακολοτρίφτηκε, λε. Στάσσελ στο CNBC να πει ε, Έχω εμφάνιση ναι. στο Imperial. Κάνω stand-up. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Καλέστε με να τα πω και στην τηλεόραση. Ναι, ναι, αυτό. αυτό. Από χανιά παίρνω τηλέφωνο. Είμαι ο ηλικιωμένο χίριος που είπε ο Λίρο Θαδωράκη <laughs> Εσύ είσαι που είπε το Θαδωράκη που τον έκραξε. Ναι, ναι, ναι. Α, ωραίο. Σε είδα στο βίντεο. Καλώ ήσουν. Τι σουμποσταύρο. Κουβέντα από ό,τι κατάλαβα. Ευχαριστούμε πολύ. Λέτα. Γεια σα. Ναι, ναι, Νόμιζα ναι, ναι, ναι, ότι κάνει εκπομπή εκείνο. Πώ ήταν από εκεί κάτω, μια κίση εσύ. Ήταν πάνω από 10. Ποια τα άτομα, Ναι. Όχι, όχι. Τα άτομα ήταν, ας, ξέρω εγώ, γύρω στα τρακόσια άτομα, 250-300 άτομα. Είχε τρακόσου αργόσχολου στα χανιά που πήγαν να ακούσουν το φωδωράκι. Τι περιμένανε, Να του πάει την ιερόδουλη εκεί μπροστά να δουν καναβυζί. Να του δώσει ναι. καμία θέση από δημόσια έργα, τίποτα. Ναι, ναι. Από καναφίλο του λέω εγώ, αν έχει. Ναι, εργολάβο, ναι. Τι περιμένανε, Τι πήγα να κάνει τρακόσια άτομα εκεί. Τηλεόραση δεν έχετε στην Κρήτη. Γυναίκε δεν έχετε. Πάν το επιδείξετε. Στην Ναι! Α, αλλά δεν το ήξερα, Και, και το... Που τώρα που το έμαθε, Είμαι αυτός που είχα πάρει να πει τι και είχα πει και σε να πέρα σε μια εκπομπή που είχε κάνει εδώ Καστιδιά, μια συγκέντρωση. Ναι. Και λέω να μπαίνει στο γιατί ήταν η ρόδα και η ανταρσία. Απογοητεύτη <σχέντα> που δεν ήταν το ΚΚΚ εκεί στην αντισυγκέντρωση του και, και, και το διάλογο, θα πάω <σχέντα> να ψηφίσω Σταύρο εκεί, Κατάλαβα. Σταύρου, Για βίντεο. Δεν σε τώρα γιατί εγώ έχω βάλει τον υπολογιστή, δεν σε Και για υπολογιστή που είσαι και υπολογιστή στα χανιά. Είσαι υπολογιστή και πήγες να ακούσει το Σταύρο Θεδωράκη. Πάτα UG's ε, να περάσει νύχτα ευχάριστα θα... που θα δεις ο Σταύρο. Κάθε δύο τα βάλω την κόρη μου. Έλεγε αύριο στην έχω πέσει με την ελληνοφρένεια. Τι ήταν αυτά ε, τί... τα τραπέζια που να έκανε μια Εγώ ας πούμε, Καλώς ή Για τις κούνεβες, λέω που είναι δρόμο 8 μήνες το εργασία. Είπες, για το ανέργους θα, μας, πεις, για τα θα πει για τα Θα όταν οι άνεργοι πάνε μισή φυλακή και άλλη μισή γίνεται Τότε θα τα μάθουμε όλα για του ανέργου τους συγκεκριμένου που Δε τι, ενοχλεί, αντίληψη. Και ποιο δεν σε καταλαβαίνει Η Ντόρα Μπακογιάν αυτή Όντως την ενοχλεί κατεστημένη αντίληψη Ποιος δεν τη συμπονά και την κατανοεί Όλοι μας Θα πάμε τώρα στις αυτοδιοκητικές εκλογές Γιατί είναι και τέτοιες αυτές που θα γίνουν τον Μάιο Είναι πολύ τυχεροί οι κάτοικοι τη βούλα Βάρη Τα τρία Β γιατί Ε, υποψήφιος εκεί θα είναι ο Λευτέρη Πανταζή, ο οποίο ερωτήθηκε από το μικρόφωνο του ΑΛΦΑ, από τη συνάδελφο εκεί, και ήταν πολύ αναλυτικό, πολύ περιγραφικό και δείχνει ότι πραγματικά ξέρει τι χρειάζεται το Δήμος του και ο ίδιο διεκδικεί τη Δημαρχία με μια αυτοπεποίθηση εκπληκτική. Ποιε είναι οι τη περιοχή που θα θέλατε να βάλετε το χεράκι σα να διορθωθούν, Έχουν πολλά προβλήματα. Μια πόλη πάντα έχει προβλήματα, έτσι δεν είναι. Πάντα. Καταρχήν η εργασία. Πολλοί κόσμος έρχονται σε σπίτι μου και ζητάνε δουλειά. Ε, ο, οτιδήποτε δουλειά. Ε, να είναι η καθαρή η πόλη. Ε, να έχει, δηλαδή, να δηλαδή, να τώρα, κόλλεις και το μυαλό μου. Ευτυχώς όμως πριν κολλήσει, μάθαμε ότι στη βουλιαγμένη δεν έχουν πια ζωή και ότι είναι φτωχοί εκεί και χτυπάνε τις πόρτες για να βρουν δουλειά. Και κυρίως του παντάζει Τη βουλιαγμένη την ξέρετε όσοι ξέρετε, τι πόρτε έχει, τη σπίτια έχει, με το που θα πλησιάσει το πεζοδρόμιο: 8 λικόσκυλα και 5 σεκιουριτάδε θα στην πέσουν κατευθείαν Αλλά την πόρτα του Πανταζή, τη χτυπάνε για να βρουν δουλειά οι βουλιαγμενιώτε. Αυτά τα πολύ ωραία, ευτυχώ με τα κόλλη στο μυαλό του. Τα υπόλοιπα το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένια στι 10 παρα 10, Όπως κάθε Δευτέρα Τρίτη, με τον Τζολιάκη του υπόλοιπου. Και αμέσω μετά το λαό, Γιάννη Παπαδόπουλο, για τα νέα τη ημέρα. Γεια σα. Ωραία, λεφτά μου. το εμβατήριο του κόκκινου στρατού. Τώρα μα βάζετε την τη πρωτοψάλτη αυτή τη στιγμή. Μπα, φτιάχτηκαμε, φτιάχτηκαμε. Καλό μαθήγριο στα ΣΥΚΑ, κατάλαβα. Ξαναβάλλετε το εμβατήριο του κόκκινου στρατού, εντάξει. Σημασία δεν έχει να το βάλουμε εμεί, σημασία έχει να το βάλετε όλοι εσεί τα ραδιόφανα. Δεν θέλω να παρακινήσω σε έκτομε πράξει και ενέργειε, αλλά τέλο πάντων κάντε κι εσεί κάτι. Άντε, <ΣΣΣΣ> Αντι Νικολά ο Άδωνη τους άκουζε στη συνέντευξη Ωραίο ήταν, εμένα μου άρεσε Που του ε, εμένα δεις, που του έλεγε ο Άδωνης Ξέρεις τι ευχαριστήθηκα περισσότερο έτσι, ξέρεις τι ευχαριστήθηκα Τι, τι Που ήταν στο τηλέφωνο άδειο και δεν μπορούσε να απαντήσει όπω ήθελε. Αυτό είναι που του έλεγε ότι δεν έπρεπε να λέει για το καλό έργο τη κυβέρνηση και κάτι τέτοια. Αφού θα... έτσι έχει μάθει ο άνθρωπο, καλέ, έτσι έχει μάθει. Έτσι, μπράβο, θα πάει στον ποσόπροντα. Αν έχει μάθει από πορτοσάτε, πρετεντέρηδε και ελπού. Τι θα απαιτεί από παντού, να σου λένε τα καλά και να σε γλίθουν. Λοιπόν, μόλι γυρίσει να πάει πολλού. δημοσιογραφία είναι όποιο συγκεφίτον με νημό και την τρόκα και το σαμαρά. Λοιπόν, μόλι γυρίσει θα πάει η Πορτοσάλτε, θα είναι από τις 7 η ώρα μέχρι τι 9 και ξέρει τι θα μου ζημίζει. Ποιο είναι η Άμα είναι η μαζί με Άδων η συνέντευξη. Και τι βλέπω μπροστά μου. Ένα σκύλο που γλύφει το πουλί του. Ξέρει πώ ακριβώ ήταν η Μαντινάρα του Μαραγκούρ. <συμπ> Δεν ήταν έτσι όπω την είπε. Πώ ήτανε. Σαν ήλιο βγήκε λαμπερό στ Αμερική σταλόνια. Κάτσε γουρούνια δολοφόν. Πρά... Όχι. Τι έγινε, Όχι. Τι λε, παιδί μου, θα έλεγε τέτοια κουβέντα ο Σμαραγδί. Ε... Δεν θα έχει πάρει επιδότηση, ε... δεν θα έχει πάρει θέσει, δεν θα ξανά κάνει ταινία ποτέ. Ενώ τώρα, <σοίλω> βλέπει Εγώ... ξαφνικά, ένα ταλέντο θα αναδειχθεί. Επιτέλους. <σοί> Λοιπόν, ιδέα. Είδα το τρέιλερ και είδα ποια κανονίζει. θέρης εσύ. Ποια κανονίζω. Εκεί που λες με ποιον ταιριάζω, θα ζευγαρώσω. Για δες το το βράδυ. Ε, ναι, όχι εκεί. Βάλε τον Άδωνη. Βάλε τον Άδωνη εκεί. Βάλε τη φάτσα του και στη ζευγάρωσε τον Αμία Μπορείς. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, με ακού. Στο... Έλα, πολύ γρήγορα. Πάμε κάθε μέρα να έχει πεθάνει τη μαντινάδα. Λεωνίδα... Έρχεσαι 7 πια, λέγε. Το Λεωνίδα στη Βουλή. Εμπρό λαέξ, Εκείνα. Και στείλε μου τον Άδωνη για δήμαρχο στην Κίνα. Εξαιρετικό. Παραμένω και αυτή τη βδομάδα Χρυσή Αυγή. Ναι. Έχει δίκιο Επιτέλους, ο Άδωνη. ο καθένα να βρει και ότι ταιριάζει. Έχει δίκιο ο Άδωνη. Μα έσω χωροφυλακή από τον κομμουνισμό. Η Αλβανοί, μα οικό. Εν πάση περιπτώσει. Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, όλοι αυτοί που θα εδώ μετανάστες. εμεί θα είχαμε μείνει, έτσι. Στην Ιταλία θα ήμασταν, θα σφάζαμε γέρο για να του πάρουμε 30 ευρώ συνταξιούχου, ό,τι κάνουν τώρα εδώ οι άλλοι οι θα κάναμε κι εμεί στην Ιταλία ή δεν ξέρω εγώ πού. Στην Ιταλία που είναι και πιο κοντινή. Mm. Αυτή είναι η αλήθεια. Να τη βλέπουμε κατάματα, μην ντρεπόμαστε. Δεν έγινε κομμουνισμό. Μας έσωσε η χοροφλακή Αυτά okay. του Ζαχάρου τα χάπια Σε έχουν διαλύσει <laughs> Τα χάπια του Ζαχάρου Σε έχουν διαλύσει Δεν έχω ζαχαρό, παίρνω άλλα Παίρνω για την Για για πίεση Τότε yeah. είναι αυτά για την κολλήτιδα Αυτά, αυτά, αυτά το... τη κολλήτιδας Σε έχουνε <laughs> Σου έχουνε γα... <σύχουνε> το μυαλό. Μ' αρέσουνε τα όταν μου τα λε. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να σου πω. Αυτό που έχω πιο σοβαρό πρόβλημα, Αλσχάιμερ. Ναι, το Alzheimer ήταν. Ενώ το πολύ <σύχει> κατάρτι. Άσε <σύχει> μας. Κα... και αυτό που ξεχνάω με τρελαίνουνε. Αυτά τα δύο με Είναι με με. Μα... Είναι, πάνε και μαζί κιόλα. Δηλαδή, βλέπεις τη γυναίκα σου, τους λες Θα σε να Τον το Εκεί που λέμε. Ονόμασε τον Ορχή Επίσκοπο, κάτι. Ακούω τώρα προσεκτικά και παράλληλα προσπαθώ να θυμηθώ τι άλλο. Θέλω να σα πω για να μην ξαναπάρω τηλέφωνο. Δεν το θυμάμαι. Δικαίωμα σύνταξε το Δημόσιο Ταμείο Κάτι Διατάξεων, Αθροτάδε. Έχουν όσοι είχαν ενταχθεί σαν τάρτικε ομάδε ή οργανώσει του άρθρου 9 του νόμου Τάδε ή στο Δημοκρατικό Στρατό και κατέστησαν κτλ. Δηλαδή, χιλιάδε άνθρωποι οι οποίοι δήλωσαν.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 Ξέρετε τι, με ενοχλεί αντίληψη. κατεστημένη αντίληψη. Σόπασε κυρά και μην πολύ δακρύζεις. Μας πήραν τον Ντόμσεν λαλούμ λαλούμ λαλούμ. Την Τρόικα μας πήραν ζουμπριαλαρώ, σύριζα και Τσίπρα πήραν τον δραχμή.